Στοίχη 21 στο 43, θεραπεία της αιμορροούσης και ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. 21. Κι όταν επέρασε ο Ιησούς με το πλοίο πάλιν στο απέναντι μέρος, εμαζεύτη λαό πολλή πλησίων του και η το κοντάει στην θάλασσα. 22. Κι η δου, έρχεται ένας από τους αρχισυναγώγους που έλεγε το Ιάιρος, και όταν τον είδεν έπεσε γονατιστός εμπρός στα πόδια του. 23. «Και τον παρεκάλλει πολύ και έλεγε ότι η μικρά μου τη γατέρα βρίσκεται στα τελευταία της. Σε παρακαλώ λοιπόν να έλθεις και να βάλεις επάνω τη τα σχήρα σου, δι' να σωθεί από την ασθένεια και ζήσει». 24. Και πήγε μαζί του για τον οικολούθη πολλής λαός και τον εστρίμωχναν από όλα τα μέρη. 25. Και μία γυναίκα που έπασχεν από αιμορραγίαν επί έτη 12, 26, και οποία οποία πολλά επέφερε από την κακή θεραπεία πολλών ιατρών και εξόδευσαν όλα όσα ημπόρεσε να εξοικονομήσει και δεν ωφελήθη τίποτε, αλλά μάλλον επήγαινε στο χειρότερον. 27. Επειδή ήκουσε διατονισούν ότι ενεργεί θαυματουργικάς θεραπείας, ήλθε μέσα στον λαόν από πίσω του και ήγγισε το ένδυμά του. 28. Ήγγισε δε το ένδυμά του, διότι έλεγε μέσα τη ότι και αν μόνο τα ενδύματά του εγγύσω θα σωθώ από την ασθένειά μου. 29. Και αμέσως εστήρευσε και εξειράνθη το μέρος από το οποίο έτρεχε το αίμα τη. και κατάλαβε από τη μεταβολή που επήρε το σώμα τη ότι θεραπεύθει από τη βασανιστική νερόστιά τη. 30. Και αμέσως ο Ιησούς επληροφορήθη εσωτερικός από την θεία του φύσην τη δύναμη που ευγήκεν από Αυτόν και αφού εστράφει τον λαόν είπε «Ποιος ήγκισε τα ενδύματά μου» 31. Και του έλογον η μαθητέ του «Βλέπεις ότι ο όχλος εσπρώχνει από όλα τα μέρη και λέγεις «Ποιος με σύγκυσε» 32. Αλλά ο Ιησούς παρετήρει γύρω δια να αυτήν που έκαμεν αυτό» 33. Η γυνή δε με φόβων και τρόμων επειδή εγνώριζε τη θεραπεία που της είχε γίνει ήρθε και έπεσε γονατιστή εμπρός του και του είπεν όλη την αλήθεια. 34. Αυτός δε τη είπε, «Κόρη μου, η πίστης και πεποίθηση που είχε ότι θα εθεραπεύεσαι, εάν ίγγιζες στο ένδυμά μου, σε έχει σώσει από την ασθενειά σου. Πήγαινε στο καλό, ειρηνική και ήσυχος, και έσω για πάντα υγιής από το βάσανό σου». 35. Ενώ δε ο Ιησούς ομίλη ακόμη, έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγώγου άνθρωποι και είπαν ότι η κόρη σου απέθανε. Προς τι ακόμη τον διδάσκαλον και τον βάζεις στον κόπο να έλθει εκεί. 36. Ο δε Ιησούς αμέσως όταν ήκουσε να λέγεται ο λόγος αυτός, λέγει στον αρχή Μη φοβήσε, μόνον εξακολούθη να πιστεύεις στην δύναμή μου. 37. Και δεν αφήκε κανέναν να τον ακολουθήσει παρά μόνον των πέτρων και των Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του Ιακώβου. 38. Και έρχεται στον οίκο του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβων και κόσμων που έκλαιαν και μυρολογούσαν δυνατά. 39. Και αφού εμβήκαινε στον οίκον τους είπε «Διατί με τα μυρολόγια σας κάνετε θόρυβον και κλαίετε» «Το παιδίον δεν απέθανε, αλλά κοιμάται» και τον περιγελούσαν. 40. Αυτός όμως, αφού έβγαλεν έξω όλους, Παίρνει μαζί του τον πατέρα του κορασίου και τη μητέρα και τους τρεις μαθητάς που σαν μαζί του και μεβαίνει εκεί όπου είτο ξαπλωμένο το πεδίο. 41. και αφού έπιασε το χέρι του παιδίου λέγεις αυτό «Τα λιθά κούμι», το οποίον όταν εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «Το κοράσιον, είσαι ομιλό, σήκω». 42. και μέσω ανεστήθη το κοράσιον και περιπάτη. Διότι δεν το πολύ μικρόν, αλλά είτο ετών δώδεκα και είχεν ηλικίαν αρκετήν, ώστε να περιπατεί ελεύθερα. Και τους κατέλαβεν έκπληξη και θαυμασμός μεγάλος. 43. Και τους παρήγγελεν αυστηρά και έντονα να μην μάθει κανείς το θαύμα αυτό. Και επειδή το κοράσιον λόγω της ασθενίας του είχε μείνει αρκετά ημέρα νηστικών, είπε να δώσουν αυτόν αφάγη.